Εν τη μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομέου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησία σε ειρήνη, σ' ον εν τιμών ηγεία και ορθωτομούντα των λόγων της εις αληθείας.